Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στους 101,5 Στο Ραδιο Άρτα Εδώ είμαστε Θα ρίξουμε μια κουτουλιά και σήμερα στον τοίχο Είμαι ο Γιάννης λαζαρου Λαζάρου, 2681-4060. Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση. 2 πόσο, 2681-4060. Εδώ είμαστε. Καλημέρα στους φίλους στην Κοζάνη μέσω του ραδιοφώνου ΑΕΤΟΣ γεια σου Κώστα. Καλημέρα στους φίλους στην Κύπρο μέσω του ραδιοφώνου RTFM γεια σου Νίκο Αμάραντι με την παρέα σου. Καλημέρα σε όλου του φίλου που είναι διαδικτυακώ συνδεδεμένοι εντός και εκτός των τυχών και ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία τόσο τη Θεοδοσία, τη Δήμητρα, τη Μαρία, το Στάθη και τα άλλα παιδιά που στέλνουν email ε, Απλά πριν συνεχίσω Θεοδοσία να σε ενημερώσω ότι το mail που μου στειλε για τις τράπεζες τη μέρα που το ψήφισε ο Χαρδουβέλερ το... το είχαμε παρουσιάσει αναλυτικότητα αυτό δηλαδή για τη μη φορολόγηση των τραπεζών και πως θα τα παίρνουν τα λεφτά από το λαό. Ποιο λαό θα μου πεις. αυτόν το λαό. Δέλος <συσχεσίλισμα> πάντων. Λοιπόν, <συσχεσίλισμα> αυτό για τη φορολογική απέτηση των τραπεζών του για τα 30 χρόνια και βάλει. <συσχεσίλισμα> το είχαμε παρουσιάσει εκτενέστατα τη μέρα που ο Χαρδουβέλερ και η παρέα του ψήφισαν την τουρπολογία. Λοιπόν, ε, κυρίες μου, κυρίοι και αγαπημένο μου Έλληνόπουλο, όπως είπαμε είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο Άρτα, ράδιο, και το τηλέφωνο μας είναι 2681-4060 για να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις. Ε, κυρίες μου και κύριοι, συνεχίζετε το αλήχτισμα, πάει τριήμερο το αλήχτισμα, ε, διότι ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνη ο Πίνων το καφεδάκι του στο Μιλάνο. Και τελικά τι μας έμεινε από την πρώτη μέρα του αληκτήσματος <οί> Ότι ο κύριος Δραγασάκης ενημέρωσε το σώμα και τον ελληνικό λαό <οί> Ότι υπάρχουν λέει κάποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες Οι οποίοι με ένα τηλέφωνο αλλάζουν τους νόμους Ήλα Μπορείστε Λάψτε δεν τα γίγαντα περνάτε Και το 14 Και το βράδυ θα χιλιακάδα Πάρα πολύ ωραία Πάρα πολύ ωραία Ο Κώστας λοιπόν εδώ μου έκανε μια πρόβλεψη καιρικών φαινομένων Και για το 14 και για το 15 και για το 16 Αλλά τι να πει τώρα ο Κώστας στην Κοζάνη και αυτοί όλη να είναι δυστυχής εκεί στην Κουζάνη Εδώ έμεινε χωρίς κόμμα Χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα Η Ραχίλ σε να κλάψουμε όλοι μαζί τώρα Μου λοιπόν, λες σε λινάρα μου ε, Τι μας έμεινε που λες, Από χθες από, το, από την πρώτη μέρα Λοιπόν Ότι ο κύριος Δραγασάκης Μας ενημέρωσε Πως υπάρχουν λέει Έλα παρακαλώ Έλα δε γιγαντά Τι λένε... Στην Πτολεμαϊδα στην Δεν είχαμε πει οι πλούσιοι ζουν στην Πτολεμαϊδα και οι φτωχοί ζουν στην Κυφισμιά <laughs> ναι. Έπεσες, έπεσες από τα σύννεφα Ε, ναι, το ίδιο το ίδιο Το ίδιο κι εγώ το ίδιο <laughs> Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλα, φίλε, να πούμε. Λέει. Και στην Κουζάνη να πούμε: Δεν έχετε πρόβλημα, ρε Κώστα. Αφού είναι οι πιο πλούσιοι στην Ελλάδα, δεν θυμάσαι που λέγαμε την είδηση. Οι πιο πλούσιοι ζουν στην Πτωληματίδα και πιο φτωχή στην Κυφυσιά. Να. Στον καλή Να. Λοιπόν, τέλο πάντων, ε, αυτό που λέει τώρα ο φίλο, λοιπόν, δεν το πιστεύω, λέει αυτό που είπε ο Δραγκασάκη: Είναι δυνατόν στη χώρα μα που δεν, δεν, δεν υφίσταται παρανομία ούτε. Ε, και τώρα τι να σου λέω να πούμε ε, Να γίνεται τέτοιο πράγμα Έλα δεν γίνεται τέτοιο πράγμα Αυτό μας έμεινε Το μαγνητόφωνο λοιπόν αυτά τα άκουσες τώρα Και από ποιον δεν τα έχει ακούσει Όταν είναι στην αντιπολίτευση Από όλους Όλοι λοιπόν βρίσκουν ένα Μας είπε ο κύριος Δραγασάκη ε, Πες μας κύριε Δραγασάκη μου Ποιοι είναι αυτοί εσύ δεν είσαι με το λαό. Εσύ δεν έχει ανάγκη αυτονόητο λοιπόν. Οπότε κατ' ονόμα έτο. Για να φτάσει στο σημείο να το πεις αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι έχει και αποδείξει. Άρα δεν πρόκειται να σε κάνει τάτσι τάτσι κανένα. Πε μα λοιπόν, είναι ο κύριο Τάδε, ο κύριο Τάδε, ο κύριο Τάδε, οι οποίοι σηκώνουν το τηλέφωνο και με, με, λένε και αλλάζουν όποιο νόμο γουστάρουνε. Έτσι μα είπε. Μην μα αφήνει να πούμε στην αγωνία, διότι εμεί δεν βλέπουμε γύρω καμία παρανομία να γίνεται. Ούτε από κυβέρνηση, ούτε από ντεμπολίτευση, ούτε από συνδικαλισμό Εδώ όλα είναι, δεν υπάρχει τέτοια άλλη χώρα στον κόσμο Νομίζω ότι ούτε στον Παράδεισο δεν είναι έτσι Διότι και στον Παράδεισο λίγο πολύ όλο και κανασάγγελος Μπορεί να κλέβει λίγο βαζελίνη παραπάνω να βάλει στα φτερά του Ξέρω εγώ ρε παιδί μου κάτι, ούτε Παράδεισος Και έρχεσαι τώρα εσύ και μας λες τέτοιες κουβέντες Για σύνοι, ούτε δηλαδή. Αλλά επειδή λοιπόν. Μεγάλε, πρέπει να ενημερώνεσαι για όλα. Όπως γνωρίζεις, ο Πρωθυπουργέμον σου, κύριο Σαμαράς, είναι στο Μιλάνο. Πήγε στη Σύνοδο Κορυφής. άμα δεν λάβει μέρος ο Κορυφαίος στη Σύνοδο Κορυφής, δεν γίνεται. Οπότε, λοιπόν, και μίλησε για την απασχόληση. Για ποια απασχόληση θα μου πεις. Για την απασχόληση, γενικώ. Και τι μας είπε. Ακούστε, οι Έλληνες έστριψαν το καράβι στο δρόμο της ανάπτυξη πάει το καράβι το στρίψαν οι Έλληνες το καράβι ναι θα έχει την τύχη του Σάμενα τώρα ή θα έχει την τύχη του καραβιού από την Περσία που πιάστηκε στην Κορινθία λέμε ρε παιδί μου τώρα πάντως γεγονός είναι είδες ρε παιδί μου ρε, άμα είσαι διαβασμένος άμα είσαι σπουδαγμένος όξο να πούμε. διότι ο, ο Σαμαράς πρόσεξε καταλαβαίνει τι τον βάζουν και λέει τώρα η ανεργία ψαλιδίζει τα κοινωνικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τον εν, για την Ελλάδα δεν τον ενδιαφέρει. Προσέξτε μεγάλα, μεγάλε. Δεν τον ενδιαφέρει για αυτό το πράγμα που λεγόταν μέχρι χτες Ελλάδα, για τους οπαδούς του, τους νεριάδες δεξιούς πατριώτιδες. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρουν τα κοινωνικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θα επαναλάβουμε το γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θύλακας ναζιστών επίβα, επέβαλε το Τέταρτο Ράιχ κανονικά στην Ευρώπη λοιπόν και οι Σαμαροευρωπαϊστές οι οπαδοί τους και όλοι αυτοί όπως και αν λέγονται οι υπέρμαχοι της πάντων της ΕΕ, λοιπόν, είναι ένα μάτσο Γερμανοτσολιάδων που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο από το τομάρι του. αυτή είναι η απόψή μας Ωραία, δεν αλλάζει γδάρτε μας, βαρέστε μας ποιτήστε μας επειδή λοιπόν η ανεργία ψαλιδίζει τα κοινωνικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Έλληνες έστριψαν το καράβι στο δρόμο της ανάπτυξης Πού πα καραβάκι με τέτοιο πρωθυπουργό λέμε τώρα καιρό πες το πως θέλεις διότι το καράβι τώρα βάλε αυτό το καράβι που πάει, πάει προς την ανάπτυξη λυπάμαι εκείνο τον ταλέπορο το φίλο εδώ ο οποίο είχε τρέξει πριν ένα-δυο χρόνια στον κόμβο να δει την ανάπτυξη Τώρα θα έρθει με το καράβι η ανάπτυξη Πού να παρκάρει Στον πλωτό άραχθο Πού ακριβώς να παρκάρει εκεί στην Κοζάνη η ανάπτυξη κόστα Καλά εντάξει Αλλού πάει με τα μπούνια Αυτά μας είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργέ, Ενώ στη θέση του αληχτούσε Ο για μια βραδιά Πρωθυπουργός ε, Φασίστας βορίδης Και είπε διάφορα Καταχειροκροτούμενος Από τους, τους πατριώτε της Νέας Δημοκρατίας μετά μίλησε ο Δραγασάκης καταχειροκροτούμενος από τους βουλευτάς πατριώτες του ΣΥΡΙΖΑ μετά μίλησε ο Μίτσος Οσογιάς καταχειροκροτούμενος από τους βουλευτές του κόμματός του και πάει λέγοντα εκείνο που έχει σημασία πάντως ελληνοποιητέ μου είναι ότι έστω και η Κομίσιον για την προεδρία της οποίας πάλευε ο κύριος Τσίπρας λοιπόν μας έκανε μια έκθεση όπου μα λέει ότι χάθηκαν στην Ελλάδα μέσα σε πέντε χρόνια 630.000 θέσεις εργασίας. Λοιπόν, ένα αναμονή είναι άλλε 106.000 άνεργοι στα πρόθερα και ξεπέρασαν τις 300.000 τα λουκέτα στις επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που καταγράφει η οικονομισιόν, αλλά τα νούμερα είναι μεγαλύτερα. Οι θέσεις που χάθηκαν είναι πολύ περισσότερες. Διότι θέση εργασίας είναι και ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος που χάνει τη δουλειά του Εντάξει μεγάλε Αυτούς τους πρόστησες Όχι θα μου πεις Παρακαλώ Πάμε <mum> από την a... <mum> <mum> <mum> Ναι Ναι ναι ναι ναι, ναι. <mum> ναι ναι έτσι όταν στρίβει το καράβι φίλε μου τηλεακροατή στα μπάρια του Δεν έχει τους σκλάβους που μάζευαν Στα παράλια της Αφρικής Ή στα ενδότερα Έχει δυο εκατομμύρια Έλληνες άνεργους Αυτό είναι το καράβι της ανάπτυξης Έχει δέκα και βάλε Ανθρώπους που αυτοκτόνησαν Έχει κατήφια Έχει πανικό Έχει, έχει, έχει Το ερώτημα όμως είναι παραμένει Δηλαδή γιατί δεν μου βγαίνουν τα νούμερα Δυο εκατομμύρια άνεργοι και υποφέροντες όχι απλώς βγάζουν κυβέρνηση όχι απλώς ανατρέπουν το σύστημα χωρίς δε, μην πάει το μυαλό σας το κακό έτσι παρακαλώ δηλαδή μην πάει το μυαλό σας το κακό παρένθεση μάλλον έλειξαν τα πεντάμινα εκεί στη γειτονιά μου πάνω όχι απλώς τα σκουπίδια τα, όταν τα αδειάζουν από τον κάδο τα μισά τα πετάνε στο δρόμο αλλά τον κάδο το, το, ενώ υπήρχε μια τάξη ήταν σε μια μεριά ο κάδος κύριε δήμαρχε και αντιδήμαρχοι επί των σκούπρων. Λοιπόν, τον κάδο τον πετάνε όπου του γουστάρει. Μάλλον έληξαν τα πεντάμενα ή τέλο πάντων κάνουν με τόση αγάπη τη δουλειά του οι, οι καθαριστέ, πως του λένε, δημοτικοί υπάλληλοι, που γίνεται το έλα να δει. Περισσότερα σκουπίδια είναι στον δρόμο, ο κάδο πάει σαν ε, βόλτα από εδώ και από εκεί, μπαλιέ. Πώ κάνει ο Μέση στο Ρονάλντο, έτσι κάνουν τον κάδο. Σήμερα ο κάδο είναι αλλού. Τα σκουπίδια είναι αλλού. Λοιπόν. Αυτά που λε, μεγάλε. Ε, όλα βαίνουν καλώ. Είναι λόγω τη αναπτύξεω και αυτό. Λοιπόν, <Το> 5.000 θέσει σε 3 ώρε. Ωχ, πά, 5.000 θέσει μέσω αέδια πλήρη απασχόληση με 450 ευρώ το μήνα. Σε 3 ώρε έγινε ο κριτσπέταλος δικέ μου. 5.000. Ε, ε, ε, Πήδηξα το καράβι Καλά, αυτή. Κατέβηκαν από το καράβι, Πήγαν μπουσουλώντας στον ΟΑΕΔ Πώς πας στην Παναγία της Τίνου Με <coughs> συγχωρείτε Λοιπόν άναψαν το κερί τους εκεί έκανα το τάμα τους, Και βρήκαν εργασία Με 450 ευρώ το μήνα Το ανώτερο Το ανώτερο ε, ε, ε, Τι να από εκεί και πέρα Σε παρακαλώ Ήδη μεταξύ όταν μιλάει κάποιος ε, τις δικής τους παρατάξεις εκεί στη, στη Βουλή Λοιπόν πάει το παλαμάκη σύννεφο Θα έρθει ο πρωθυπουργός και θα σας μιλήσει Μην κάνετε έτσι να σαν τις στο κρεβάτι Είπε ο κύριος Βορύδης στους ε, στον κύριο Λαφαζάνη Όταν ο κύριος Λαφαζάνης του είπε ότι ο κύριος Σαμαράς απουσιάζει και τα λιμπάν και τα λιμπάν Μην κάνετε έτσι Λοιπόν πάντως το... Είναι τρει μέρες αλήχτισμα Δηλαδή αυτό τι, αυτό πότε θα τελειώσει, τι τρει. Αυτό σήμερα πέμπτη θα τελειώσει το Σάββατο ή είναι και την Κυριακή το αλήχτισμα Μάλλον πρέπει να, να είναι και την Κυριακή. I'll... Τι τρει. Έχει πράγμα πρωί. Well, they... Υπάρχει ένα βουλευτή του Πασοκιστάν. Ονόματι Ρίγα. Κόντεψε να επιτεθεί να βαρέσει το Βορείδι γιατί δεν είπε ότι το Πασόκ έφερε το μνημόνιο και ότι το Πασόκ ήταν μνημονιακό όταν η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2009 από το 2009 μέχρι το 2012 το έπεσε το έπεσε αντιμνημονιακή. Δέκατα <Τι ασού> <Σιναι> Πασόκ μεγάλε. Ο Ρίγα λοιπόν. Μεγάλη μορφή. Πασόκ. Πασόκ βουλευτή. Πασόκ. Λοιπόν. Έγινε χαμός, κότυψα το βαρέ στο βορείδι. Αυτά είναι τα ωραία μεγάλα. Road... Γιατί του είπε, Γιατί εμεί δεν το ξεσκίσαμε το λαό. Πώ μα αφήνει από έξω, παρακαλώ. Ούτε πόντιο βιαστή δεν το έκανε αυτό, μεγάλε. Αυτό είναι πραγματικά έχεις δίκιο. Είναι ο μοναδικό κουκουλοφόρο στην ιστορία που πέταξε την κουκούλα και λέει: Ναι, εγώ τον κατέδωσα. Ο μοναδικός Αυτά θα τα πει, μεγάλε. Έχουν περάσει μεγάλα μυαλά. Εδώ βγήκε, να σου Γέλαγα, ξεπατώθηκα στο γέλιο. Δεν μπορώ να κάνω Βγήκε ο σκανδαλίδη και λέει να ενωθούμε όλοι οι ευρωπαϊστές Τώρα ο Σκανδαλίδης Πρόσεξε τώρα Αυτό το, το, το, το Πασοκό, Πασοκό ξέρεις τώρα ο, Είναι ευρωπαίστες τώρα Και ζητάει να, να, να ενωθούν όλοι οι ευρωπαϊστές Δηλαδή είναι μεγάλε Όσο και αν παίζεις τη μοίρα σου στο Κίνο Και στο Πρώτο και στο Λότο αυτή τη στιγμή Τι αντέχει τελικά αυτό το, το Μάρισο Τι αντέχει αυτό το, το Μάρισο διότι αν θες να δεις την πραγματική Ελλάδα αυτή τη στιγμή δηλαδή το τι συμβαίνει τράβασε μια επαρχιακή πόλη και δεις σε λοιπόν, και πήγαινε τώρα που είναι, πλησιάζει 11 η ώρα πήγαινε σε ένα πρακτορείο Λό, το πρώτο και... εκεί θα δεις τη δυστυχία στην ουρά εκεί θα δεις τη δυστυχία στην ουρά περιμένουν με 50 λεπτά στο χέρι με ένα ευρώ στο χέρι να παίξουν, να οικονομήσουν και τα χωράφια να πούμε έχουν βάτα θα μου πεις την να... τράβασε τράβασε Τράβα εκεί, στην Κοζάνη, τι είναι, Ρε Κώστα, στα Σέρβια. Τράβα αυτή τη στιγμή, στο. στο κίνο εκεί, πώ το λένε στην πόλη. Τράβα εδώ, α πούμε στο Λούρο, εδώ, στη Φιλιππιάδα. Σου λέω, εντάξει. Γιατί στις μεγάλες πόλεις, όσο νόανε να πούμε σαν την άρτα τη μεγαλού πόλη, όλο και θα πάνε για καναγκαφέ, τι καφιτηριέ. Μου είπε και ένα καλά, μου σε ένα μετρέλανε. Πήγε μια κυρία, λέει. Πολύ σενιαρισμένη μες μαλλί, το λένε χαρότό, ζαχαρωτό, τακούνι Συνολάκι πράντα, μπαίνει στο καφενείο στο χωριό Και λέει στο καφεντζί ε, ε, καφετζί του λέει σε παρακαλώ Φτιάξε μου ένα φραπουτσίνο Και γυρνάει ο έρμος ο Και τη λέει κυρία μου δεν μπορώ αυτή τη στιγμή Γιατί χάλασε η φραπουτσομηχανή Λοιπόν μεγάλε τράμα σου λέω <ΣΣΣΣ> Βγεία σε μια κομόπολη Ε τώρα, τώρα θα τους δεις εκεί Είναι στημένοι στην ουρά Με 50 λεπτά, με 1 ευρώ, με 2 ευρώ, με 5 ευρώ Ή ό,τι έχουν τελος πάντων Για να αλλάξουν τη μοίρα τους Είναι ίδιον των ξεσκισμένων κοινωνιών Τι αυξάνονται στις ξεσκισμένες κοινωνίε. Ο τζόγος, η πορνεία, τα ναρκωτικά Αυτά τα πράγματα αυξάνονται Διότι όλα είναι καταλαβαίνει πώ. Αυτά λοιπόν με το Ρήγα. Πέταξε την κουκούλα ο Ρίγας και του λέει: Του βορίδι, τι λες Ρε παιγκάλε. Εμεί δηλαδή που ήμασταν όταν ξεσκίζατε εσεί, Διότι εμεί ξεκινήσαμε το ξέσκισμα. Όταν το ξεσκίνησαμε το ξέσκισμα του Πορίγα 2.9.2.12 2,12, Εσεί ήσασταν αντιμνημονιακοί. Μετά γέρεδα σαν εμά. Ε, είναι, είναι για γέλια και για κλάματα η κατάσταση. Είναι κλαυσίγελο. Διότι ε, όσο πάνε, Ρήγε τέτοιοι και άλλοι μεγάλα προσώπαντα. Περνάνε από το, από το ναό τη Δημοκρατία μεγάλη. Αχ, oh, καλέ. Ο oh, Βενιζέλο, γιατί είναι. Α, πα τι του κάνετε, Ρε του Βενιζέλου, ρε παιδιά. Να παρακαλώ. <laughs> Μουσική Μουσική Άξτε, <σχει> Σου συμπληρώνω φίλε, επειδή είμαι ένα φίλο εδώ, εδώ υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πίνουν νερό στο όνομα του Αντρέα. Να πούμε και ότι με 400 ευρώ αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν. Σου συμπληρώνω το εξή. Έχω πάνω από 2-3 χρόνια τώρα που σου λέω ότι και 50 ευρώ να του δώσουν μισθό πάλι θα πανηγυρίζουν Θυμήσου την ώρα γιατί Θα φτάσει και αυτή η ώρα Θυμήσου την ώρα αυτή Αν υπάρχει ραδιόφωνο και κάνουμε εκπομπή να δεν πάρεις τηλέφωνο Και 50 ευρώ μισθό να του δώσουν το μήνα Πάλι θα πανηγυρίζουν Λίπον λοιπόν, Μεγάλε Μην του κάνετε τέτοια του Βενιζέλου Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή Μη μη μη μη μη μη you know. Έλα Ηλιά, ηλιά πενταγωνία βασίλια; Ναι, αλλά τότε δεν ξανείχε ηλιά πενταγωνίσει είναι η να Τι Μουγκ, άγκρ, λοιπόν δεν θα υπάρχει 1500 μεγάλε Άκου τι σου λέω τώρα Σου ξανάπα με... Δεν χρειάζεται σε αυτό το χώρο εδώ που αποκαλείται Ακόμα Ελλάδα να είσαι προφήτης Πάτερ Παστίτσιος Λοιπόν ή να είσαι σε καμιά κλίκα Θεϊκή Λοιπόν μετράς Ποιοι σε κυβερνάνε Πόσο υποτακτική είναι Και τις κινήσεις Αυτών οι οποίοι διατάσσουν Αυτούς που υποτίθεται σε κυβερνάνε Και λες ότι θα γίνει αυτό δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι προφήτης Παρακαλώ yeah. Έλα καληπέρα yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Με τελείωσες έγινε, <laughs> έγινε. <laughs> Μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα Όταν μιλάς μου λέει έτσι ε, Θέλω να βάζεις και υπότιτλους. Θα καταλάβεις. Πού να τους <μουλές> βάλω του συμβόντιτους Πάει μ' να δούμε Είσαι τώρα θέλεις να μου <μουλές> Λοιπόν Άγκρ σου λέω μεγάλε Το δυστύχημα ξέρεις ποιο είναι φίλε Πόσοι είστε και οι έξω 5-10% Λοιπόν Πραγματικά Πραγματικά δηλαδή Στη θέση σας είμαι Λοιπόν που λες με το κάνετε ρε παιδί μου, παρά να βάλει τα κλάματα χθες ο Βενιζέλος Όλοι με μισείτε, Α τα, τα διάλαγα Α τα με μισείτε, είστε αντίον μου Γιατί βγήκε ο Χρυσοχοίδης, άλλο προσώπα του σοσιαλισμού Και είπε ότι το Πασόκ δεν έχει σχέδιο Πότε είχε ρε Χρυσοχοίδη, πότε είχε Α, συγγνώμη ναι, σχέδιο αρπακτής, ναι το καταλαβαίνω Ναι ναι Α, εννοήσουν δεν έχετε σχέδιο αρπαχτής τώρα και αρπάζετε πάλι όπου, όπου εντάξει, εντάξει χρυσοχοίδη μου κάνω κάμνο πίσω αλλά μην το κάνετε έτσι αυτόν τον έρμο το Βενιζέλο κύλισε ένα δάκρυ στο παχουλό του μαγουλάκι μην το κάνετε έτσι αυτό το παιδί, θα το σκάσετε στο τέλος, απλά όσο του κάνετε να πούμε ιστορίε. ιστορίες ε... αυτό τρώει περισσότερο και θα σκάσει στο τέλος Α, πα, πα, πα, πα, πα. δεν σου λέω μεγάλη Πρόβα διαδοχής του Πασόκ η αριστερή πλατφόρμα έχει και αριστερή πλατφόρμα του Πασόκ. Θέλει Χρυσοχωίδη, Γιατί να μην είναι άλλε εποχές γιατί να μην έχουμε μια τηλεοπτική εκπομπή, γιατί ρε μου, ρε μου, ρε, ρε. Λοιπόν, πα πα, δήλωσε παρόν στην κούρσα διαδοχής του Πασόκ ο Χρυσοχωίδη. Πά, πα, πα. πα, πα. Δεν μπορείς να το κάνεις γρήγορα πα πάπα. πα πα πα πα πα πα πα πα λοιπόν, πα πα <coughs> έχουν, έχουν ένα αποτέλεσμα Έχουν ένα ζουμί Με αυτά πα θα επιμείνουμε Ασχολούνται οι χορτασμένοι Ανήθικοι Ωραία πράγματα. Τακτοποιημένα Δεν τους ενδιαφέρει Ο θάνατος που έχουν σπίρει γύρω τους Όχι μόνο αυτούς Τους τακτοποιημένους Και τους οπαδούς του. Δεν τους ενδιαφέρει Α, ο, άνθρωπος, ο άνθρωπος πριν 2 λεπτά 3 Με πήρε τηλέφωνο Είναι σε μια δημόσια υπηρεσία τέλο πάντων Δεν τους νοιάζει μου λέει τίποτα 400 ευρώ Τι 400 σου λέω και 50 να τους δώσω. Αυτοί λοιπόν οι χορτασμένοι, αυτό είναι το ζουμί της ιστορίας των του κάθε Χρυσοχοίδη, κάθε Βενιζέλου, κάθε Σαμαρά, κάθε τέτοιου είναι ότι είναι χορτασμένοι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα λοιπόν πέρα από αυτό λοιπόν, είναι ανήθικοι φιλοτομαριστές και πάνω από όλα φυσικά βλάκες διότι θα συμπληρώνουμε καθημερινώς τη ρίση του μεγάλου λεμπέση ότι η είναι προνόμιο των βλακών Μεγάλη κουβέντα Λεμπέσεις Λοιπόν Ωραία Έρχεται ο Παπαανδρέα Ωραία άλλα, καινούριο. Με αφορμή την εκδήλωση για το έργο του Ανδρέα Παπαανδρέου Πρόσεξε τώρα μεγάλε Τι εκδηλώσει κάνουν στην Ελλάδα Τα χορτάτα άντερα Ο ιός Παπαανδρέας Ανοίγει το δρόμο για μια δημοκρατική, σοσιαλιστική συμμαχία πολιτών. Στις 25 Οκτωβρίου θα γίνει η ομιλία. Καταλαβαίνεις με τι ασχολούνται. Κανένας δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή με το παιχνίδι που κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα και έχουν σε τεχνική, τεχνητή έλλειψη φάρμακα για να τα πουλάνε οι στη μαύρη αγορά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανένα δεν ασχολείται από την 1η Νοεμβρίου μπαίνει σε εφαρμογή η ΕΣΑΝ ΑΕ στον τομέα τη υγεία. Κανένα δεν ασχολείται. Α το μεροκάματο τώρα. Μιλάμε, αυτά γίνονται. Κανένα. Εκείνο που του ενδιαφέρει του Πεζάκ και του Σουζουλιστέζου είναι να... να έρχεται ο Ιώ Παπανδρέου να μα μιλήσει για το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου. Λε και το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι ένα κομμάτι τη κατάτια αυτή τη χώρα. Δεν είναι, δεν είναι δηλαδή ένα κομμάτι. Δεν, είναι, δεν έχει ευθύνε σε ένα κομμάτι για την κατάλληλα αυτή τη σώρα. Και εκεί θα τρέξουν πάλι τα γνωστά πρόβατα, τα διορισμένα, Τα ταρισμένα χρόνια από του παχιώ μεγάλη και θα φωνάζουν Γεωργάκη και η γερά να φύγει δεξιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σω στείλω μια φωτογραφία, έχω μια φωτογραφία μεγάλη από μια βάφτιση Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. με στην εκκλησία. Το παιδί το έχουν τιμένο του πασόρ. Η γριά φοράει η κορδέλα του πασόκ. Έχουν αφήσει του Ανδρέα Παπανδρέου μέσα στην εκκλησία Πασόκ. Ο παπά στο καλυμάφι έχει τον ήλιο του Πασόκ. Στον πολυέλιο κρέμασαν σημαία του Πασόκ. Ξέρουμε πού βαδίζουμε μεγάλε 30-40 χρόνια τώρα. Βλέπουμε του χαμελαίοντε τη ζωή. Αλλά τι να γίνεται τώρα, να μην τα πούμε. Δεν γίνεται τώρα, μεγάλε. Όσο υφίσταται αυτό ο αέρα, θα τα λέμε. Τώρα εσύ, μεγάλε, μπορεί να πει να ζέρχεται. Να του βγάλει το μπαξικό μου και το, να του τρέξει μια μπάτσα του το, το, το, το το τσικλεί Μπορείτε να τι βάλετε, να του κλείσουμε για να μην κοιτάξουμε τον Αντρέα! Υπότιτλοι, να του σκίσουμε άμα μας μιλάνε για τον Αντρέα. Αυτά λένε μεταξύ τους τα ζώα αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Την έχει αυτή τη φωτογραφία, α το στείλω, ναι, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή... Πιάσου μεγάλι! Έλα γεια! Τι λες μου λέει ο φίλος εδώ! Αυτή η φωτογραφία μου λέει εντάξει την έχω δει είναι 20 ετία, 30 ετία. εδώ μου λέει υπάρχει φρεσκοβαμένη κολόνα αυτή τη στιγμή στο κουμπότ. Στο κουμπότ! Στου κουμπότ τσάρτας! Όπου φρεσκοβαμένη κολόνα με τον ήλιο που γράφει πανιόκ. Ε τι να σου πω! Ε, μεγάλο, τι να σου πω! Στο Και η κουλόνα κουμπότ. Λοιπόν, τι να σου πω, μεγάλε ειλικρινά δηλαδή. Θα τρελαθώ πάντως περιμένουμε με αγωνία 25 Οκτωβρίου που θα μας πει ο, ο Γιουργάκη για το έργο του μπαμπά. <μμμ>, το έργο του μπαμπά. Λοιπόν, Τι άλλο έχουμε. Α, πα, πα. Μην μπάθει έρθει τίποτα. Υπόσχεται, έλα ρε Αλέξη. Πάλι, υπόσχεται επαναπρόσχεται όσων απολύθηκαν και επαναλειτουργία όλων των καναλιών. Πρόσεξε. Χαίστηκε τώρα ο Αλέξη του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μήπως τα πλήρωνε αυτός ή πρόκειται να πληρώσει τίποτα αυτός ο γνωστός μαλάκας θα πληρώσει είναι θέμα, είναι θέμα το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό μη μπάθει η ΕΡΤ τίποτε μεγάλη η ΕΡΤ αυτό το εκτροφείο φασισμού χρόνια τώρα έτσι μιλάμε ένας ο οποίο έβγαινε μπροστά εκεί πέρα χρόνια τώρα τι να σου λέω να πούμε, από πρώτο χέρι γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα εκεί μέσα πα Ένας τηλεακροατής εδώ Ας πάει μου λέει να λύσει το θέμα της απεργίας Στο κόκκινο του ραδιοσταθμού του Διότι βγήκε και ο διευθυντής του ραδιοσταθμού Και είπε απαπα είναι αντιδημοκρατικό ά θα τρελαδό. Θα τρελαθώ Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι η λοιπόν, να σα πω δύο κουβέντες Επειδή ε, υπήρξαν πέντε μαλάκες στην ιστορία Και είπαν πέντε μαλακίες Λοιπόν μισό λεπτό Παρακαλώ Έλα, φίλε. Ααα στο... και θα μας στείλει με μία δηλαδή <laughs> Σωστά σωστά <laughs> Να είστε καλά Θα μας λυτρώσει λέει. Σωστά. Είναι πατριώτης ο Γιώργος που λέει ο φίλος μου ο Αντώνης Διότι με το που θα μιλήσει Τους μισούς θα μας στείλει Οπότε θα μας λυτρώσει σωστά. Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι Είπαμε το ξανάπαμε Θα το τα οι ηλίθιοι, αυτοί οι οποίοι εκλέγονται και βουλευτέ, μη έχοντα στον εγκέφαλό του τίποτα να πούνε, ψάχνουν ποήματα. Ο ένα του σε ο άλλο του ελίτ. Ο καταναλωτής τώρα έτσι άγγρι μου, τα μήλο. Ήταν μήλο. Ήταν μήλο να σου πει ποήμα του ελίτ, α πούμε, να τρελαθεί. Ένα από αυτού του ηλίθιοι, αυτό το ελληνοφανέ καρτούν, λοιπόν, όπω το ονομάζω εγώ, ο Γεωργιάδη, ο Μπουμπούκο, θυμήθηκε τη μαλακία που είπε ο Βολτέρο. Διότι ο Βολτέρος είπε μια μεγάλη μαλακία κατά την προσωπική μας άποψη Διαφωνώ με ό,τι λες Αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες Αυτό είναι η μεγαλύτερη μαλακία Η οποία έχει υποθεί Ανά τους αιώνες ε, Βάλτε το κάτω Βάλτε το κάτω Ερευνήστε το, διερευνήστε το με τον εγκέφαλό σας Και θα δείτε τι μεγάλη μαλακία είναι Και τη χρησιμοποιούν όλοι οι δημοκράτες αυτοί Δεν θα αναλύσουμε εδώ τώρα Τη, τη μαλακία του Βολταίρου θα αναλύσουμε τη μαλακία του Μπουμπούκου ο, τον οποίο το, δεν του μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και θυμήθηκε ξαφνικά τον Βολταίρο ο Μπουμπούκος διότι ο Μπουμπούκος είναι πολύ διαβασμένο παιδί είναι πολύ διαβασμένο παιδί λοιπόν το διαφωνώ με ό,τι λες αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα να το λε είναι μία από τις μεγαλύτερες ναζιστικές ε, κουβέντες οι οποίοι έχουν υποθεί Στην ε, Στην ιστορία της ανθρωπότητας Και το δυστύχημα ξέρεις ποιο είναι μεγάλε Ότι το χρησιμοποιούν Αυτοί που νομίζουν Ότι είναι δημοκράτες Όπως χρησιμοποιούν και την άλλη μαλακία Που είπε ο Μπακογιάννης Ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λοιπόν ψάξτε το λίγο στον εγκέφαλό σας Για το δεύτερο σας είπα Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα όταν η ίδια, Αφού η ίδια η δημοκρατία Είναι από μόνη ένα αδιέξοδο Τι μας λες ρε μάγκα Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν το παίξουν κάπως Και μέσα τους δεν έχουν τίποτε Παρακαλώ Λέλα ρε Φλούδα Πού είσαι ρε, φλούδα, ρε. Α, δεν καταλάβατε Α, βράβο, ναι, ναι, σωστά, <laughs> σωστά, σωστά. <laughs> <mind>. Έγινε, έγινε <laughs> Έλα να πάρεις τη φωτογραφία <laughs> μου Λέει ένας φίλος για να δεν κλείνεις το άλμπομ yeah. Έτσι yeah. είναι yeah. μεγάλη Τη δική μου καμπούρα βλέπεις yeah. Αλλά μεγάλε πήγε η Κοντσίτα στο Ευρωκοινοβούλιο. Χαρέ πανηγύρια, παλαμάκια. Κουνείστε τον κόλο παιδιά του ονόμαζε. Όπο, όπο, πήγε ο Κοντσίτα. Αυτά είναι οι ειδήσει. Αυτά είναι οι ειδήσει μεγάλε. Η Είδηση... λέω, κάτσε να βάλω να ακούσω δύο ειδήσει χτε. Έβαλα σε ένα σοβαρό κανάλι, από αυτά που βλέπετε. Και είδα δύο καγκουρό να τσακώνονται. Και βαριότα τα καγκουρό, λέω, τι μαλακία είναι αυτό. Και λέει περιχαρίσει τηλεπαριζόνα εκεί. Ω, ω, ω, λέει, είδατε λέει το καγκουρό στην Αυστραλία τσακώνονται μέσα στον δρόμο. Τι κατά είδηση είναι αυτή, είναι δελτίο ειδήσεων αυτό. Εδώ είχαμε χθες πεθαμένου, είχαμε σκοτωμένου, είχαμε αυτοκτονημένου, είχαμε τα προβλήματα αυτά που σα λέμε στην υγεία. Και εσύ μα είναι δυο καγκουρό που τσακώνονται. Ε, τι άλλο να σου δείξει, μεγάλε Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό σου. Έλα τώρα, ξέρει και περισσότερα. Ωραία Σαμοθράκη, τι σε ετοιμάζονται Σαμοθράκη Ουά! Πα, πα, Ο πρώην επικεφαλής στην Deutsche Bank θα είναι ο κεντρικός ομιλητής για την ανάπτυξη της Σαμοθράκη. και φυσικά μαζί του Σύμπτο, γιατί μπροστά πηγαίνει ο αρχηγό και πίσω του σκύλοι όλοι οι αιρετοί τοπικοί άρχοντε. Καταλαβαίνει τώρα νοσοκόμε, βοηθέ, εδώ, όλοι, όλοι οι τοπικοί άρχοντε. Θα μιλήσει ο επικεφαλή τη Deutsche Bank για την ανάπτυξη τη Σαμποθράκη. Γιατί μεγάλε τόσα χρόνια ούτε ένα Σαμποθρακιώτη, μα ούτε ένα αποκαλούμενο Έλλην δεν σκέφτηκε για την ανάπτυξη τη Σαμποθράκη. Το σκέφτηκε ο επικεφαλή τη Deutsche Bank. Αυτό θα πει η ανάπτυξη. Μην ξεχνάμε ότι πάει και η καράβη στη Σαμποτράκη Οπότε μπορεί να πηγαίνει προς τα Το καράβι της ανάπτυξης του Σαμαρά Α, δεν αποκλείεται Μουσική Παρακαλώ Θα, εκείνο ένας φίλος ο οποίος διάβασε την είδηση Μου λέει καλά όλα τα καταλαβαίνω Εκείνο που δεν καταλαβαίνω μου λέει είναι, τι, τι, Θα τιμήσουν λέει και τον επικεφαλής της Deutsche Bank Εκεί ο δήμαρχος και οι άλλοι Έλα μωρέ εντάξει να... Και εδώ ο, στο κομμένο δίνουν μετάλλια στους Γερμανούς Που έρχονται να πλάκα που κάνει τώρα Σε παράγω κάποιο γελάει Έβαλε και τα γέλια ο άλλος μέσα εδώ Έβαλε τα γέλια Ρε, μου, ο Πολύγος, ο υποτακτικός, ο οποίος σκύβει στον αφέντη, του δίνει του αφέντη τα, τα, τα, τα πάντα, όλα. Μετά αυτά, επειδή άλλαξε η κοινωνία, γίνανε κλειδιά της πόλης. Ξέρεις, έρχεται να βγω, του δίνουν το κλειδί της πόλης. Του δίνουν το μετάλλιο της πόλης. Αυτό είναι η ένδειξη δουλοφροσύνης, δουλικότητας, απέναντι στο, στο αφεντικό. Τι περίμενε ότι ο... Ο ερετό εκεί στη Σαμοθράκη θα έκανα σε επαναστάτης και θα πει «Αχι το από τον εσύ ρε, και εσύ και, και η Γερμανία σου ολόκληρη». Ήλα μη, μην τρελαίνεσαι, θα πέσει από τα σύννεφα και θα έχω πρόβλημα. Μεγάλη νίκη, η πανηγύρι έγινε χτες μεγάλε, που από 100 δόσεις λέει, νίκησε η κυβέρνηση, παίξανε με την Τρόικα και τη νίκησε για την εξόχνηση χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόσεξε. Πρόσεξε τώρα μια λεπτομέρεια Το 96% των φιλετών στον ΟΑΕ Δεν μπορούν να μπουν στη Αφού η συνολική δόση κάθε μήνα θα είναι Σαν να πληρώνουν δύο εσφορές μαζί Καταλαβαίνεις Διότι οι προσαυτισσεις και τα πρόσημα Και η τρέχουσα εσφορά είναι στα ύψη Το καταλαβαίνεις αυτό Όχι θα μου πεις Εντάξει μόρα, δεν πειράζει Πανηγύρα τώρα εκεί που σου κάνε ελάφρυνση ο Βενιζέλο. <laughs> Σε ελάφρυν ο yeah. Ακριβώ, Ελάφρυνες τόσο όσο ο ίδιος ο Βενιζέλος όταν βγαίνει από την τουαλέτα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Tried, Μεγάλε, έχουμε, έχουμε 452 αστυνομικούς, ανά 100.000 πολίτες, όταν το όταν η ανάλογη αριθμή στην Κίνα, πούμε, των δισεκατομμυρίων, είναι 121, 121 αστυνομικοί για ε, ανά 100.000 πολίτες. Μάλλον είμαστε από τις πιο αστυνομοκρατούμενες χώρες του πλανήτη. Μ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στι πρώτες θέσεις μαζί με τη Γερμανία. Αν δεν κάνουμε λάθος. Μ. Μ. Αν δεν κάνουμε λάθος. Για να δω. Ε, βέβαια Γερμανία Αγγλία Μάλστα ε, βέβαια είναι δυνατόν Είναι δυνατόν λοιπόν Στην Απικία να μην έχουν την κατάσταση οι ίδια η Γερμανία; <συσίλια> <Καλώς. συσίλια> Εντάξει, ναι, έχουν, είναι, ξεπεράσαμε τη Γερμανία, όλου τους ξεπεράσουμε. Καλά, βέβαια 452. Εγώ θα σου έλεγα ότι είναι 80% τώρα. Βάλε και τους ροφιάνους. Ξεχνά τα τηλέφωνα. Παιδιά, ε, ροφιανεύστε μα εδώ. Ξεχνά που στη Θεσσαλονίκη βάλανε το τηλέφωνο που λέγαμε προχθές ότι αν το τζάκι του διπλανού σου μυρίζει περίεργα να μας παίρνει τηλέφωνο. Και παίρναν τηλέφωνο και λέγανε το τζάκι του διπλανού μου μυρίζει περίεργα. Αυτή τι είναι, δηλαδή. Δεν είναι μπάτσερμαν αυτή. Τι είναι Ρουφιάνη, όλη τι είναι <Τι> Λοιπόν μεγάλε Όπως έχουμε ξαναπεί, Αυτό το οποίο αναπτύσσεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή Και αυτό το, για τις 5.000 θέσεις εργασίας προχθές Είναι ένα νέο σκλαβοπάζαρο Το οποίο είναι μια καινούργια μορφή Να θα την πούμε εργασίας, Μια καινούργια μορφή, μορφή σκλαβιά. Το σκλαβοπάζαρο, λοιπόν, της εργασίας συνεχίζεται με κοινωτικές επιδοτήσεις. Προσέξτε, παρακαλώ. Ρίχνουν 600 εκατομμύρια στην αγορά για 400.000 ανέργους. Τα πράγματα από εδώ και στο εξή στην ανεργία, αποδεικνύεται ότι θα είναι χειρότερα, αφού το πακέτο αφορά χρονικά, προσέξτε, το 2014 έως 2020. Αυτά μας είπε ο πατριώτης Βρούτσης ο οποίος θα κάνει δράσεις λέει με 600 εκατομμύρια ευρώ για να καταπολεμήσει την ενεργία Κατάλαβες Δεν ακούς θενά και κανέναν Θα το παραλάβουμε Να μπει καμιά πρωτογενής παραγωγή Να μπει μπροστά τίποτα, τίποτα να δουλέψει κανένα εργοστάσιο κανένα χωράφι κανένα βιοτεχνία τίποτε. Το μόνο που ακούς είναι επιδοτούμενα, είναι πάρε 400 ευρώ, πάρε 300 ευρώ με δάνεια. Τίποτα άλλο δεν ακούς σε αυτή τη χώρα μεγάλη. Έτσι θα πάμε λέει ένας φίλος εδώ κάνει μια παρατήρηση όποια κυβέρνηση και αν βγει γιατί αυτές είναι συμφωνίες οι οποίες δεν μπορεί να τις αλλάξει κανένας ΣΥΡΙΖΑ άμα θα βγει φτιάχνοντας 751 ευρώ κατά το το μισθό και όλα αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου αγαπημένη μου αλλά άντε τώρα εσύ να το μυαλό του επαναστάτη πράγμα το οποίο δεν, όχι δεν μπορεί να το κάνεις Δεν θέλεις να το κάνεις κιόλα. Απλά παρατηρήσεις κάμνομεν κάμνομε Και δεν μπορούμε να μαζέψουμε Και την γλώτα μας Και την γλώτα μας μεγάλε Δεν μπορούμε να μαζέψουμε Διότι δεν γίνεται Πρέπει να είμαστε σε βαθιά καταστολή Για να τα καταπιούμε όλα αυτά Τα οποία Συμβαίνουσι Λοιπόν Σήμερα μεγάλε Δηλαδή τελειώνει η φόβη. Θύμισα να ακούσω ένα τραγουδάκι Να το ακούσουμε παρέα βέβαια Πού είναι ρε Ρε πούσι μου Ρε πούσι μου Λε πούσι μου Λοιπόν α Μάλιστα Ρε μου που είσαι Κάτσε μισό λεπτό Να του Όχι δεν το βρήκα Έλα έλα έλα έλα έλα Ααααα Δεν πειράζει Ας ακούσουμε ένα άλλο τραγουδάκι, παρέα, για... Για... για έναν άλλο σφαγέα πριν χρόνια Ελλήνων. Ας τα ακούσουμε παρέα και γυρνάμε να κλείσουμε τι άλλο να κάνουμε. Πάνω σ' σαν Στέρνη, μάτια ξανήγω. Όλα θα μείνουν γύρω μου. Μόνα χάγο θα φύγει. Στις Κρεμα αλευστής Αμάτσοντας coχα μάν, μάν, μάν, πάλι καρ' μάν, αμivan το μπαλος μαν. Στις κρεμάλες τι Αμάτσοντας coχα μάν, α μάν, μάν, πάλι καρ' για μάν, το Τα χέρια πέτρες παγά, Μια σπίθα μια ελπίδα Για περίστεργια κι στο το μα σας ηγλεπι και αρτιμας η οχαμα να μαν να σε μάνα στο το μα σας ηγλεπι και αρτιμας η Ωχ ο Νάσιος τι λέει ο Νάσιος Κυρίες μου και ή τέλος Για σήμερα μείνετε συντονισμένοι Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την υπομονή Για την τιμή που κάνετε να μας ακούτε Αλλά περισσότερο σας ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας Τις ουσιαστικές Πραγματικά καταπληκτικές Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά Γεια και χαρά σας ma FM stereoo.